μεταξύ δείπνου και μεσονικτικού <Καισθημα> λόγοι απο τον ιερό άθωμα <Καισθημα> με τον μοναχό Μωυσή αγιορίτη Στην προηγούμενη εκπομπή μα καταθέσαμε κάποιε απλέ σκέψει για την κρίση των άστατων καιρών μα. Απόψε θα συνεχίσουμε συνθεώ όχι επιτιμώντα, κατηγορώντα και φωνάζοντα, αλλά συνεισφέροντα λόγω αληθείας στου ειλικρινώ αγωνιόντε για την πορεία μα. Θα προσπαθήσω και με τους λόγους που ακολουθούν να απαντήσω σε ερωτήματα αγαπητών αδελφών που με πόνο παρακολουθούν γεγονότα λιανή πειρά. Να πατιέται το Ευαγγέλιο, να ρίχνονται κάτω στο δάπεδο τα ιερά σκεύη, να βγάζουν τα μάτια των Αγίων από τις εικόνες, να γράφονται σχρά συνθήματα στους τοίχους ιερών ναών μας, να υβρίζονται ρασοφόροι, να καίγεται αυτοκίνητο Μητροπόλεως. Υπάρχει δυστυχώς ένα συνεχιζόμενο αντιεκκλησιαστικό μένος από μερικούς. Φαίνεται να είναι οργανωμένο και να έχει μια κάποια σκοπιμότητα. Όπως ξαναείπαμε, δεν ταραζόμαστε. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι δεν έχουμε και κάποια, κάποια ανησυχία ο καλός Θεός να βάλει το χέρι Του. Με αφορμή λοιπόν κάποια πρόσφατα γεγονότα ξανάρχισε μία παλιά συζήτηση περί του χωρισμού, της Εκκλησίας και του κράτους. Για να μην πάω αμέσως στην άλλη πλευρά θα απευθυνθώ στη δική μας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν θα γίνει τουλάχιστον σύντομα, όμως θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε ενδεχόμενο. Οι πολέμοι της Εκκλησίας δεν θα πρέπει εύκολα και αμέσως να χαρακτηρίζονται εχθροί της. Είναι και αυτά παιδιά της ζωήρα ατίθασα, ανυπάγουα, αλλά πάντως παιδιά τη. Ίσως δεν ένιωσαν ποτέ την αγάπη της μητέρας Εκκλησίας. Ίσως δεν γνώρισαν την ουσία και το ουσιαστικό βάθος της. Ίσως έμειναν σε κάποια σκάνδαλα και σε κάποιες αστοχίες κάποιων λαθεμένων εκφραστών της. Όπως και να είναι όμως τα πράγματα νομίζουμε ταπεινά ότι ο ιεροκήρυκας, ο κάθε ιεροκήρυκας, δεν επιτρέπεται με πάθος θυμό και οργή και μάλιστα μέσα στη μισταγωγία της Θείας λειτουργία να καταφέρεται κατά τον όποιον εχθρών της Εκκλησίας ο λειτουργικός χώρος και χρόνος δεν ευνοεί καθόλου τέτοιες επιθετικές ενέργειες. Το Θείο Κήρυγμα καλύτερα ασνουθετή, κατοιχεί, ενισχύει και παραμυθεί τους εντός της Εκκλησίας που καλούνται να συνδεθούν με την πηγή της αλήθειας, της αγάπης και της ζωής, τον ειρηνοδότη και ειρονοποιό Χριστό. Όσους μερικές φορές θεωρούμε αγαπητοί μου ασεβείς και αθέους δεν είναι πάντοτε. Υπάρχουν διαφορές και σύγχυση σε αυτούς. Πιστεύουν στον Θεό αλλά όχι στους Αγίους και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Είναι μια μορφή θα λέγαμε προτεσταντισμού αυτή. Οι διαφωτιστές που ήταν αγνοστικιστές δεν ήταν ακριβώς άθεοι αλλά δεν πίστευαν στον Τριαδικό Θεό όπως πιστεύουμε όλοι εμείς. Ας μην δυσκολευτούμε όμως να πούμε πως κατά τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, μορφή αθέων, μορφή αθέων υπάρχει και εντός της Εκκλησίας. Πρόκειται για εκείνους που δεν έχουν εμπειρία, η γνώση του ζώντος Θεού δεν τους μίλησε ο Θεός στη ζωή του. Επίσης δεν θα πρέπει να λυσμονάμε ότι οι άθεοι μπορούν να βρίσκονται σε όλα τα κόμματα όπως και πιστοί βέβαια. Κανένα κόμμα δεν μονοπολεί την πίστη ούτε η Εκκλησία επιτρέπεται ποτέ να ταυτίζεται με κόμματα. Δεν έχουμε θεοκρατία. Απόλυτα χριστιανικό δεν θα μπορούσε να είναι κανένα κράτος. Ακόμη θα πρέπει να πούμε πως ένα σήμερα εχθρός εντός της των εισαγωγικών, εχθρός της Εκκλησίας μπορεί αύριο να είναι ένας Άγιος. Άπειρα τα παραδείγματα διοκτών της Εκκλησίας που μετανόησαν και μάλιστα αγγίεσαν. Ο Θεηγόρος Απόστολος Παύλος, ο καταπληκτικός Όσιος Μωυσής ο Ιθίουπας, ο Ιερός Αυγουστίνας και πολλοί άλλοι. Οι σφοδρέ επιθέσεις κατά των εχθρών και αθέων είναι νομίζουμε εύκολες αν όχι πάντοτε αποδοτικές. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε μίσους και εμπαθή οξύ αντιπαράθεση. Μπορούμε να ανεχόμαστε την αθεία των αθέων και να μην τους τοποθετούμε στο στρατόπεδο των εχρών. Μπορούν όμως και πρέπει και εκείνοι να σέβονται και να μην ηρωνεύονται την πίστη μας. Δεν αποκλείεται με την αγάπη μας και με μια διακριτική, ποιμαντική, άθει και χρή να γίνουν πιο πίστοι και από εμάς. Θαύματα αδελφοί μου, πάντοτε γίνονται. Είναι κρίμα όμως με τόσο φοβερό πάθος που να φτάνει στα όρια της μανίας να χτυπιέται η Αγία Μητέρα μα Ορθόδοξη Εκκλησία που μόνο καλό έκανε και μόνο το καλό διδάσκει. Για τα όποια λάθη κάποιων εκφραστών της, δεν ευθύνεται ούτε η Εκκλησία, ούτε ο Χριστός. α χαμηλώσουν οι τόνοι και σε επικρατήσει τουλάχιστον ψυχραιμία και νυφαλιότητα σε όλες τις πλευρές. Η Εκκλησία αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί δεν εχθρεύεται ποτέ κανένα, την εχθρεύονται όμως συχνά πολύ. Ας ακούσουμε μια ψελμοδία. <Συλίου> <Συλίου> του χωρισμού, εκκλησίας και κράτους. Έτσι θα συνεχίσω, επιτρέψτε μου να πω χωρίς φόβο και πάθος, να καταθέτω απλά μερικές ακόμη αλήθειες. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα μύθο. Θεωρώ ότι όσοι ασχολούνται με το θέμα δεν γνωρίζουν καλά την ουσία του. Το βλέπουν επιφανειακά και ευκαιριακά. Δεν πρόκειται εδώ για τσανάκια όπως κάποτε υπόθηκε για να τα χωρίσεις. Δεν έχουμε διόκουκιά για να τα μοιράσουμε. Η εκκλησία μας δεν είναι μέρος αλλά όλων. Δεν είναι παράταξη, σύλλογος, εταιρεία ή οργάνωση. Η έννοια αυτού του χωρισμού είναι πολύ λαθεμένη αφού τα μέλη της Εκκλησίας είναι και πολίτες αυτής της χώρας. Ούτε νομικά ισχύει ο όρος χορισμός, αφού δεν θα μπορούσε από μια ευνομούμενη πολιτεία να είναι αποκομμένη μια μεγάλη κοινωνία φιλόνομων ανθρώπων. Φρονούμε πως ορθότερη διατύπωση θα ήταν αν μιλούσαμε για οριοθέτηση των σχέσεων μεταξύ εκκλησιαστικής και κρατικής διοίκησεως. Για τους γνωστούς, τους λεγόμενους διακριτούς ρόλους συναλληλίας που ήδη υπάρχουν. Κανείς λέγει ότι θα πρέπει πάντοτε να υπάρχουν με συγχωρείτε, κανείς δεν λέγει ότι δεν θα πρέπει πάντοτε να υπάρχουν οι καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους. Το σύνταγμα που ισχύει οριοθετεί πολύ καλά αυτές τις σχέσεις. Γιατί λοιπόν τόσος πολύς θόρυβος. Θα μπορούσαμε να πούμε αδίστακτα ως μια βαθύτερη μελέτη του όλου θέματος και από τις δύο πλευρές θα μπορούσε να δώσει κάτι ακόμη καλύτερο. Στον τόπο μας όμως σήμερα, δυστυχώς, έχουν μεγάλη πέραση τα ηχηρά συνθήματα, οι δυνατές φωνές, ο πολύς και όχι η ουσία και το βάθος ενός θέματος. Δυστυχώς και στα μεγάλα αυτά θέματα Λειτουργούν οι κομματικές αντιπαραθέσεις κοντόθωρες ιδεολογίες και κάποιες έκτακτες προβληματικές Οι κυβερνήσεις φοβούνται το λεγόμενο πολιτικό κόστος και τα μικρά κόμματα δεν δυσκολεύονται να μιλούν για πλήρη χωρισμό εκκλησία και κράτους εδώ και τώρα Μάλιστα Σχετικά πρόσφατα άκουσα από γνωστό πολιτικό ότι ο χωρισμός αυτός θα κάνει περισσότερο καλό στην εκκλησία αφού θα την αποδεσμεύσει από το κράτος. Εν το κράτος δεν θέλει να έχει την εκκλησία ανεξέλεγκτη. Η εκκλησία όπως και να το κάνουμε έχει ισχυρή δύναμη, έχει ιστορία, προσφορά Πλούσια φιλανθρωπική δράση. Η Εκκλησία παρά τα όποια ανθρώπινα λάθη της συνεχίζει αδελφοί μου να επηρεάζει μεγάλο μέρος του λαού. Έτσι οι πολιτικοί όχι από πραγματική πάντοτε αγάπη υπολογίζουν την Εκκλησία και δεν θέλουν τελικά ένα τέτοιο χωρισμό. Ακατάφερτα προσπάθησαν ορισμένη κάτι τέτοιο κατά καιρού. Η Εκκλησία οπωσδήποτε χρειάζεται την απελευθέρωση από την κρατική εξουσία και τη διακυβέρνησή της κυρία από τους κανόνες της Εκκλησίας μας. Τελικά η πολιτεία θέλει πραγματικά το χωρισμό Εκκλησίας και κράτους. Πιστεύω πως τον φοβάται αρκετά. Ένα διαζύγιο φέρνει πάντοτε πολλά προβλήματα. Σε μερικά θέματα χρειάζεται να είμαι θα ιδιαίτερα σοβαρή και αρκετά υπεύθυνη, Αξίζει να αποφεύγουμε συστηματικά ιδεολογικές κορώνες, συνθηματολογικές φωτοβολίδες και κομματικές παραχαράξεις. Δεν μπορούμε να τα τσουβαλιάζουμε συνεχώς όλα και να τα ισοπεδώνουμε. Πολύ σοβαροί και ήσυχοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν αν θα πρέπει πια να γελάνε ή να κλαίνε. Κάποιοι αφελείς και απλοϊκοί ίσως να φαίνεται ότι παρασύρονται. Τελικά μάλλον όλοι απογοητεύονται. Ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι εμπέζεται. Χάθηκε η εμπιστοσύνη των ανθρώπων σε αυτούς που πολλοί πίστεψαν. Αυτό δεν θα βγει τόσο σε καλό. Η γενική ανυπολήψεια είναι κακή. Η τηλεόραση συνήθως ρίχνει λάδι στη φωτιά της εισκότησης. Επικροτεί αδελφοί μου αγαπητοί το έσχωρο, Διεφημίζει το γελίο βρωμίζει το αστείο και σπηλώνει κάθε τι το ιερό. Σε μία εποχή που υπάρχει μία ισχυρή κίνηση σε όλο τον κόσμο, επιστροφής στην παράδοση, τον πολιτισμό και τη θρησκεία και τη συγκρότηση μιας ταυτότητος ενάντια στην κυματοποίηση της παγκοσμιοποιήσεως, στην Ελλάδα κουτσουρεύουμε τα πόδια μας. Στη Ρωσία γίνεται σήμερα επισταμένη προσπάθεια από την ίδια την πολιτεία η Εκκλησία να έχει δύναμη και απήχηση στο λαό. Η πολιτεία πρωτοστατεί στην αναδιοργάνωση και ενίσχυση της εκκλησία. Ο πρόεδρο Πούτιν δηλώνει θαρατάμ πως στηρίζει την Εκκλησία όπως και ο Πρωθυπουργό Μετ Βέντε. Στην Ελλάδα αναδιοργανώνεται από κάποιους η επίθεση κατά της Εκκλησίας. Θεωρείται περιτή και αχρίαστη η πίστη. Διενεργείται συστηματικά τον γκρεμισμά τη. Γίνεται πλήρης απαξίωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την Εκκλησία τη θέλουν μόνο φτωχή, ανίκανη και δίχως αποστολή όπω υπόθηκε. Είναι σαν να αρνούμεθα την ιστορία μας, την παράδοσή μας, τον ίδιο τον εαυτό μας. Είναι ανόητη η πολεμική κατά της Εκκλησίας και είναι σίγουρα εθνοκτών. Έφτασαν φιλόδοξοι πολιτικοί να χαρακτηρίσουν και αυτό το Άγιον Όρος ως μαφία κάποιος πολιτικός που το είπε πριν δέκα ακριβώ έτη σε ένα αφιέρωμα του περιοδικού Άρδιν για το Άγιον Όρος έγραφε μεταξύ άλλων για αυτό το Άγιον Όρος και για το Άββατο έγραφε δεν είναι χώρο σύγκρουσης μια χωροταξικά περιορισμένη Μακραίωνη όμω ιστορική, πολιτιστική και θρησκευτική αιστεία όπως είναι το άγιο Όρος. Η κάθε κοινωνία έχει τους δικούς της ρυθμούς και τον δικό της τρόπο να προχωρεί στην εξέλιξή της. α διατυπώσει ο καθένας υπεύθυνα και με σεμνότητα της απόψή του. Ας αφήσουμε όμως τις μοναστικές κοινότητες να παίρνουν οι ίδιες τις αποφάσεις τους που έτσι κι αλλιώ δεν έχουν καμία επιθυμία να εξαγάγουν στην υπόλοιπη κοινωνία. Ας αναγνωρίσουμε τουλάχιστον σε αυτόν τον μικρό χώρο τους με το μεγάλο όμως ιστορικό του φορτίο το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού της ελεύθερης επιλογής για τη ζωή τους τη δυνατότητα να αποφασίζουν οι ίδιοι για την πολιτιστική τους ταυτότητα και ιδιαιτερότητα. Ας δώσουμε τις μεγάλες μάχες της γυναικείας απελευθέρωσης και ας αφήσουμε το άγιο Όρος στην ηρεμία του. Μέσα σε δέκα έτη, δεν ήθελα να πω το όνομα αλλά θα το πω για να είμαι συγκεκριμένος, ο κύριος Αλέκος Σαλαβάνος άλλαξε άδειν. Δεν γνωρίζουμε ποιος άνεμος τον παρέσειρα. Η κυρία μάλιστα Μανατίδου, βουλευτή του κόμματός του, καταπάτησε υπερήφωνα το Αθωνικό Άββατο. Ο ίδιος πολιτικός ηγείται δυστυχώς ενός ανίερου πολέμου, κατά του μοναχισμού, του κλήρου και της Εκκλησίας. Είναι διατύπωση αδελφοί μου αγαπητοί υπεύθυνοι και σεμνή, ενός πολιτικού ανδρός προέδρου κόμματος να ονομάζει το άγιο Νόρος Μαφία. Δεν θα πω εγώ τι είναι το άγιο Όρος. Αν στο περιβόρι του υπάρχει και κανέναν κάθι δεν το καίμαι όλο. Θα αφήσω να μιλήσει μια κυρία του αριστερού χώρου Η κυρία Λιάνα Κανέλη Που έγραφε στο τότε Άρδιν το προδεκαετίες που προανέφερα Βλέποντας τον Ιερό Άθωνα από ένα αεροπλάνο Γράφει Να περιδιαβαίνουν τις κατοικίες των Αγγέλων Να βλέπουν όλα τα κύτταρα του φαρτού σωματός την προσευχή ως άγρα χαρμολήπης να εγκολπώνεται σκήτες και μοναστήρια τις κατοικίε των εραστών μιας ταπεινότητος που αντέχει χίλια χρόνια τώρα να υπερασπίζεται με πίστη και αγάπη τους πολλούς και απίστους. Η Ιερά Κοινότητα του Αιγιώρους διανυχτής επιστολή τη. Της 3 η Οκτωβρίου του 2008 εξέφρασε τη βαθιά λύπη της για λόγους και πράξεις ανθρώπων του κόμματος του Κυρίου Αλαβάνου κατά του Πανσέβας του Αγιώρους, όπου στην επιστολή της αυτή η Σεβασμία Ιερά του Αγιόρους καταλήγει. Σεβόμενοι των νομικών και θεσμικών καθεστώς του Αγιονίμου Ιμαντόπουου Φροντίσετε για την αποφυγή ενεργειών φυγουσών την ιερότητα της αθονική χερσομής Εν περιπτώσει καθ' δε γίνει σεβαστόν των νομικών και θεσμικών καθεστώτων του ιερού τόπου, η καθ' εμάς είναι υποχρεωμένη να ενεργήσει τα δέοντα προς διασφάλιση του απεώνων απολάβοντος σεβασμού καθεστώτος αυτού. Το Άγιον Όρος αδελφοί μου αγαπητοί έχει παρελθόν, έχει παρόν και έχει με τη συνδρομή της Θεοτόκου και των πεντακοσίων Αγίων του μέλλον. Το Άγιον Όρος έχει κάτι να δώσει. Το Άγιον Όρος χρειάζεται θα χρειαστεί περισσότερο στους επόμενους χρόνους. Η αμαύρωσή του θα χαρακτηρίζει, χαρακτήρισε τους κατηγόρους του. Λυπούμεθα και προβληματιζόμεθα για τον σκανδαλισμό του κόσμου. Πρόβλημα βεβαίω και πρέπει να το πούμε... Πρόβλημα έχει πάντω ο σκανδαλίζον, Πρόβλημα μεγάλο έχει ο επιτίδειος και πονηρός και οτιδενό πιδανός Αλλά, αλλά, πρόβλημα έχει και ο εύκολος κανδαλισόμενος. Αυτός που εύκολα παρασύρεται από λόγια του αέρα, από λόγια δίχως βάση. Από λόγια τα οποία παρατίνονται επί σκοπό και που δείχνει και φανερώνει ότι δεν έχει θερμή και ζωντανή πίστη. Α ακούσουμε έναν ύμνο ακόμη. Φενείται αυτόν επί τεσ δυνασίε αυτόν. But the uh... Σε Λύτρου της Αρακωστής, Πρώτων Χριστουγέννων, εγκακτοί μου αδελφοί, μνημονεύσαμε πολλά ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων, γνωστών και αγνώστων, πονεμένων και ασθενών και αναγκεμένων. Μόνο η παραμυθία, η προσευχή και η Θεία Επίσκεψη. Amen. Uh -huh. ονόματα, ζώντων και κοιμημένων, γνωστών και αγνώστων, πονεμένων και ασθενών. Μόνη παραμυφία, η προσευχή και η Θεία Επίσκεψη. Πολλοί μας γράφουν και μα τηλεφωνούν ανήσυχοι για όσα ακούγονται. Έτσι σκεφτήκαμε απόψε να καταθέσουμε τους ταπεινού αυτούς λόγους και λογισμούς μας. Η Εκκλησία μας πέρασε πολλές μπόρες στο διάβα των αιώνων. Από τις τρικημίες βγήκε πιο κερδισμένη και πιο δοξασμένη. Ο Χριστός χαρίζει αφοβία τους πιστούς Του. Εύκολο σκανδάλιστη συνήθως είναι η ολιγόπιστη κυβερνήτη της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Μη το ποτέ. Η Εκκλησία θα υπάρχει και μετά από εμάς. Η Εκκλησία δεν σώζεται από τον καθένα μας. Η Εκκλησία σώζει. Δυστυχώς οι πολλοί δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι η Εκκλησία. Έχουν μια λαθεμένη αντίληψη περί και του σκοπού της. Ορισμένοι μάλιστα τις κάνουν τη χάρη και της επιτρέπουν να υπάρχει μόνο για κοινοφελή έργα. Αν οι πολλοί δεν κατανοούν το βάθος και την ουσία της Εκκλησίας, πώς θα μπορούσαν να εισέλθουν στο νόημα του ορθοδόξου μοναχισμού. Ο μοναχισμός πάντοτε υπάρχει μόνο εντός της Εκκλησίας, σήμερα μία μερίδα δημοσιογράφων, φερωμένων ως παντογνωστών, αλλά και κάποιον συγχωρέστε με να το πω, ψευτοδιανοωμένων, επαγγέλλεται αθεία και με διάφορους τρόπους κτυπούν την Εκκλησία και το μοναχισμό. Θεωρείται κανείς προοδευτικός σήμερα, ελεύθερος και σπουδαίος, όσο μεγαλύτερο μένος έχει κατά τις Εκκλησίες. Είναι πλέον δύσκολο πολύ κανείς να εκφράσει ένα διαφορετικό λόγο από αυτόν που θέλουν τα μέσα ενημερώσεως. Δεν λέγω ότι δεν υπάρχουν λάθη στην ανθρώπινη εκκλησιαστική εκπροσώπηση, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί αυτήν την παράφορη πολεμική. Καθημερινώς παρουσιάζονται προβλήματα μοναχών, ηχουμένων, ιερέων, μητροπολιτών, μονών, ναών, μητροπόλεων. Ως πέτρα του σκανδάλου αυτού του τόπου να είναι η Εκκλησία. Επαναλαμβάνω ότι δεν λέγω ότι δεν υπάρχουν λάθη και δεν χρήζουν άμεσης διορθώσει. Η διατήρηση όμως όλων αυτών των θεμάτων στο προσκήνιο μήπως, μήπως κάπου αλλού αποσκοπεί. Το Άγιον Όρος αδελφοί μου αγαπητοί δεν είναι χθες βράδυνο κατασκεύασμα. Το Άγιον Όρος έχει πλούσια υπερχιλιόχρονη ιστορία σημαντική προσφορά, υψηλό πολιτισμό και καταπληκτική και συγκινητική αγιότητα, δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε όλα, να τα εξομειώνουμε, να τα συμψηφίσουμε, να τα αποϊεροποιούμε. Το Άγιον Όρος είναι τόπο κατεξοχήν αγιότητος και μετανοίας. Το Άγιον Όρος δεν αποκεφαλίζει ποτέ κανένα. Γνωρίζει να συγχωρεί, να διορθώνει, να παραμυθεί. Δεν μπορεί κάποιοι κύριοι των τηλεοπτικών παραθύρων να υποδεικνύουν τι θα πράξει το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο μας η Σεβασμία Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρου η κάθε Ιερά Μητρόπολη ή η κάθε Ιερά Μονή. Σε λίγο θα φτάσουμε η τηλεόραση να ψηφίζει ή να καταψηφίζει επισκόπους και ηγουμένους έχουμε μπει σε μία επικίνδυνη κατοφέρεια. Κανένα σεβασμός στου ιερούς θεσμούς, στην ιεραρχία, στις υψηλές αξίες, τα δυνατά ιδανικά. Τα λάθη δεν διορθώνονται με λάθη, χρειάζεται γνώση, προσοχή, σοβαρότητα, διάκριση και φιλανθρωπία. Κύρος δεν ανακτάτε με κινήσεις κληρώτητος, εκτυκτικότητος και εμπάθειας. Όλοι είμαι θάμαρτολι, συναμάρτολι, αναμάρτητοι δεν υπάρχουν. Η μετάνια είναι για όλους μα όλους. Κατά την αγιόπατερική διδασκαλία, οι πειρασμοί συνετίζουν, τα οριμάζουν, καλλιεργούν τον άνθρωπο. Η παρούσα κρίσιας μας συνδέσει, αδελφοί μου, περισσότερο με την Εκκλησία, με τα Ιερά Μυστήρια, με τον ζωδότη και Φωτοδότη Χριστό. Ο μοναχισμός να βρει τη γνησιότητά Του, η Εκκλησία την πραγματική πορεία της, η ρασοφόρη την απλότητα, η πιστη την ευλάβεια. Όμως ο πόλεμος των μέσων γι' αυτό γίνεται, Ποιοι μιλούν για κάθαρση, ποιοι διδάσκουν την Εκκλησία, μήπως υπάρχει σχέδιο υποτιμήσεως της Εκκλησίας και αποειροποιήσεως του Αγίου Όρους, μήπως ο σχεδιασμός αυτός θα καταλήξει στο χωρισμό Εκκλησίας κράτους και μήπως ο χωρισμό αυτός θέλει τελικά ένα άδρησκο κράτο. Δίχως εικόνες, σταυρού προσευχή και θρησκευτικά. Κανείς δεν μιλά σοβαρά και ξεκάθορα. Φοβούνται να ανισθαθούν στο ανίερο ρεύμα. Χρειάζεται μία ισχυρά πνευματική αντιμετώπιση του όλου θέματος από όλους μας. Η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η Αγία Αυτή Μητέρα μας με την πάντοτε ανοιχτή αγκάλι. Είναι η στέγη μας, η τροφή μας, η στοργική μητέρα μας. Το Άγιον Όρος είναι μοναδική παρηγοριά μας. Μην τα γκρεμίζουμε όλα. Άστεγοι, πεινασμένοι, ορφανοί και παρηγόρητοι, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αδελφοί μου. Ας ακούσουμε ένα ύμνο. <Τι> 38 π.Χ. είχε πει «Η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι καταχράστηκε το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αφάδια ως δικαίωμα την παρανομία ως ελευθερία την ανέργεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία». Μήπως φωτογραφίζει τη σημερινή μας πραγματικότητα. Η ανάλυση και σχεδιάγραψη του Ελληνικού καθημερινού και είναι δύσκολη. Ο αρχαίος όμως ρήτορα τα κατάφερε με την ευστοχία του λόγου του. Η Εκκλησία καπιτή μου σέβεται τον κάθε άνθρωπο σηκώνα Θεού τον οποίο υπηρετεί πρόθυμα και να εξαίσια. Η θεολογία του του μοναδικού και ανεπανάληπτου του σεβαστού και αγαπητού είναι ανάγκη να ξανακουστεί προσεκτικά το κράτος μεταχειρίζεται ενίοτε τον άνθρωπο ως και συχνά τον ταλαιπωρεί αφάνταστα μερικές φορές μάλιστα δεν ανταποκρίνεται ούτε στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά του είναι ελεύθερο κανείς σήμερα να λέει και να κάνει ό,τι θέλει δεν μπορεί όμως να υβρίζει δημόσια ιερούς θεσμού να καίει τη σημαία, να πατάει τις εικόνες, να σχημονεί και να καταστρέφει ξένες περιουσίες. Η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας στον έξω κόσμο είναι εκτροί. Κάποιοι θέλουν να καταστρέψουν ό,τι μας ενώνει με το παρελθόν. Κάνουν τους μοντέρνους, τους εξυγχρονιστέ και του προοδευτικούς μα ταυτίζονται με τον κύριο Κίσιγκερ ο οποίο. Το 1974 ομολόγησε «Οι Έλληνες είναι δύσκολο να τυθασευτούν, γι' αυτό πρέπει να τους χτυπήσουμε βαθιά στις πολιτιστικές του ρίζες, τότε ίσως αναγκαστούν να συμμορφωθούν, εννοώ να πλήξουμε τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους, τα πνευματικά και ιστορικά τους αποθέματα» ώστε να εξουδετερώσουμε τη δυνατότητά τους να αναπτυχθούν, να διακριθούν, να επικρατήσουν, ώστε να μη μας παρενοχλούν στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή την ευραλγική περιοχή στρατηγικής σημασίας για μας. Να λοιπόν με ποιους ταυτίζονται κάποιοι εγχώροι μοντερνιστές. Παρ' όλα αυτά η άρνηση του μακαρίτη Τάσου Παπαδόπουλου στο σχέδιο Ανάν για την Κύπρο. Το βέντο στα σκόπια και η απορροσία σχέση στον ενεργειακό τομέα δεν αρέσει πολύ στους πέραν του Ατλαντικού. Έτσι ορισμένοι την πρόσφατη αναστάτωση εντάσσουν σε ξενοκίνητα σχέδια. Όπως ξαναείπαμε η παράταση εκκλησιαστικών σκανδάλων Θέλει να δημιουργήσει φθορά στην Εκκλησία. Η πατρίδα μας έχει τον πλούτο της Ορθόδοξης παράδοσης που δημιούργησε έργα υψηλού πολιτισμού και μορφές ιερές. Η ζωηφόρα αυτή παράδοση αποτελεί ασφάλεια, παρηγοριά και ελπίδα. Είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό και αξιοπρόσεπη. Κατά τον σοφό Ισοκράτη δημοκρατία δεν είναι η ανελευθερία και η ανισότητα, αλλά ούτε και η ασυδοσία, η αφθάδια, η αναρχία και η ανέβεια. Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση και απαγρύπνηση. Η διατήρηση ιερών θεσμών είναι απαραίτητη. Το κύρος μας είναι η θεσμοί μας. Δεν μπορεί τόσο εύκολα να αποδοπατιούνται τα ιερά και τα όσια. Η επιτυχία κάθε κυβέρνηση στην υπεράσπιση των θεσμών και η έμπνευσή τη στο λαό είναι μεγάλη ανάγκη να αναπτερωθεί το ηθικό και αγωνιστικό φρόνημα του λαού. Η εμπιστοσύνη στην Εκκλησία είναι καταφύγη και δύναμη. Στους δύσκολους καιρού μα όντω, με τη μεγάλη οικονομική κρίση, αλλά και τη μεγαλύτερη ίσω πνευματική κρίση, χρειάζεται αποκούμπη και όχι ξεθεμελίωμα των πάντων. Ο Ισοκράτης νωρίς είπε τι καταστρέφει τη δημοκρατία. Ο Κίσιν θα διαλύσει την Ελλάδα. Μη παρασυρώμεθα αγαπητοί μου απολόγια δίχως βάση. Μη αυτοπυροβολούμεθα. Μην κρεμίζουμε ότι ανήψωσαν οι αιώνες. Οι Άγιοι και οι ήρωες είναι η κύρια παραγωγή μας. Καλούμεθα να τη συνεχίσουμε και όχι να τη μειώσουμε. Σήμερα στον τόπο μας μόδα είναι ο ανθελίνισμος. Εμείς όμως ας επαναφέρουμε το ιερό στη ζωή και στις σχέσεις μας. Ελπίζω ότι δεν σας κούρασα πολύ και απόψε. Φίξαμε αγαπητοί μου διάφορα θέματα. Αποφεύγω να σχολιάζω την επικαιρότητα. μιλήσουμε λησμονήσω με την αιωνιότητα. Καμιά φορά όπως απόψε το κάνω κατά όμως δεν θα συνεχίσω σε άλλες εκπομπές. Θα έχουμε πιο συγκεκριμένα ε, θέματα. Είναι όμως μεγάλη λύπη και γι' αυτό κάναμε αυτές τις δύο τελευταίες εκπομπές. Ας ελπίσουμε ότι θα καταλάβουμε όλοι τι κάνουμε, ποιοι είμαστε και πού πάμε. Τι ιστορία, τι παρελθόν και τι παράδοση έχουμε. Η παγκοσμιοποίηση θέλει να μας κάνει να μην έχουμε μνήμη ισχυρή. Όμως λαοί δίχως μνήμη καταστρέφονται. Όταν ο Κίσγκερ έλεγε να χτυπήσουμε τους Έλληνες στη γλώσσα και τη θρησκεία... Ήξερε πολύ καλά τι έλεγε. Ο Άγιος Ευθύμιος που σήμερα να πρεσβεύει, να πρεσβεύει δυνατά. Καθώς και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής που του έκοψαν οι κονομάχοι και τη γλώσσα και το χέρι να μην μιλά, να μην γράφει και αυτό συνέχιζε αυτός που εορτάζει αύριο. Έχουμε ιδιαίτερα μεγάλη την ανάγκη των αγίμητων πρεσβειών των Αγίων μας, των φίλων μας αυτών των δυνατών που ποτέ δεν προδίδουν. Δίχως τη βοήθεια των Αγίων είμαι θα αδελφοί μου αγαπητοί τελείως ανήμποροι. Οι πρεσβείες του να φτάσουν στο θρόνο του Θεού, να μας χαρίσει πλούσιο έλεος, απαραίτητη ευλογία, Σημαντική ταπείνωση, δυνατή υπομονή και ανέκφραστη και ανήκωτη ειρήνη που εκείνος ξέρει να δίνει την υπερπάντανον ειρήνη. Ευχαριστίες θερμές στον καλό Ιχολύπτη κύριο Δημήτρη Ελένη. Καλό σας βράδυ. Η Παναγία να είναι πάντοτε μαζί σας. Να μη σας αφήνει να έχετε ποτέ μοναξιά αϊπνίες Μεταξύ και φόβους. Μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού Λόγοι από τον ιερό Άθωμα με τον μοναχό Μωυσή Αγιορίτη.